Θέσαμε ένα-ένα έργο σήμερα, σημερινή σύσκεψη, γι' αυτό και κράτησε τόσο πολύ και γι' αυτό σα απασχολήσαμε ε, και σα κρατήσαμε σε αναμονή, διότι έπρεπε να δούμε πού ακριβώ βρισκόμαστε, να γίνει η ακτινογραφία αυτή, ώστε στο τέλο να κλείσουν τα έργα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο φυσικό του αντικείμενο αλλά και στο οικονομικό του αντικείμενο, προκειμένου η περιφέρεια να είναι σε θέση όχι απλώ να μην χάσει πόρου, αλλά να διεκδικήσει. Με υξυπμένα επιχειρήματα πόρου από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το γεγονό ότι βάλαμε τι βασικέ αρχέ και το πλαίσιο τη επόμενη προγραμματική περιόδου δίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού και στι Υπηρεσίε του και στον Γενικό Γραμματέα ο οποίο θα συντονίσει την προσπάθεια αυτή στου επόμενου δύο μήνε, γιατί έχουμε βάλει ένα όριο τον Μάιο του 2020, στου επόμενου δύο μήνε να έχουν κάνει μια πρώτη χαρτογράφηση συγκεκριμένων έργων τα οποία. Θα πρέπει να οριμάσουν τους μήνες που μας απομένουν, διότι το 2021 ακόμα και το 2023 να το δούμε σαν αφετηρία είναι πάρα πολύ κοντά. Τι πρέπει λοιπόν να οριμάσουν, ώστε να αξιοποιηθούν απολύτως οι πόροι της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Πρέπει λοιπόν η Μεσαιωνική Πόλη να αποκτήσει τη λάμψη την οποία είχε. Και έχει όλες αυτές τις δυνατότητες. Είναι ένας τεράστιος αναπτυξιακός πόρος όχι μόνο για τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο, αλλά για, τον, για το σύνολο της χώρας μας. Λοιπόν, έγιναν την περίοδο 1985-2005 πάρα πολλά πράγματα μέσα από μια προγραμματική σύμβαση η οποία στην πραγματικότητα δεν εξασφάλιζε μόνο πόρους, εξασφάλιζε και τους πόρους, αλλά στην πραγματικότητα εξασφάλιζε συνέργεια και συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλουμε λοιπόν να επαναλάβουμε το καλό μιας τέτοιας συνεργασίας και μιας τέτοιας συμφωνίας προφανώς όμως με όρους του 2020 και με απότερο στόχο τις επόμενες δύο δεκαετίες. Επομένως αυτό το οποίο συμφωνήσαμε σε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση εχθές το βράδυ ε, στο Δημαρχείο της, ε, της Ρόδου είναι να φτιάξουμε ένα κείμενο το οποίο... Μπορεί να το ονομάσουμε συμβατικά προγραμματική σύμβαση, αλλά θα είναι ένα κείμενο οραματικό για το πώ θέλουμε μετά από 20 χρόνια να είναι η Μεσαιωνική πόλη τη Ρόδου και όχι απλώς να αποτυπώσουμε ένα κατάλογο έργο τα οποία άλλα έχουν οριμότητα, άλλα δεν έχουν οριμότητα, άλλα είναι ευχέ. Θα αποτυπωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, και από εκεί και πέρα ως σημείο ε, εκκίνησης μπορεί να είναι συγκεκριμένα έργα που θα κάνει ο κάθε ένας από τους συμβαλόμενους φορείς με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αφού έχει προηγουμένως ελεγχθεί η οριμότητά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία δεν μπορούν, αυτός άλλως είναι ο στόχο μιας τέτοιας συμφωνίας να προστήθενται και άλλα έργα τα οποία εντωμεταξύ θα οριμάζουν.